Άντε επιτέλους ρε παιδί μου, δηλαδή Σεπτέμβριος και απέρασε ο καιρός hey. τι να κάνω παιδί μου, πέρασε ο καιρός mm. Τεχνίδια λιωτικό που χάθηκε στο φως Τα μέση mm. μέρια, mm. ελληνοφρένια mm. Πέρασε ο καιρός mm. Τεχνίδια λιωτικό που χάθηκε στο φως mm. Τα μέση μέρια. Για θυμάσαι πότε ήταν Αύγουστο σταρό, Πια που τα χέρια <Τιος> <ποιος, ποιος, ποιος, Τιος> <τα φαγωθήνα. Τιος> Ιούλιο μπορεί. Αρχέ θα έλεγα Ιούλιο. Χαζομάρε. Σε καν 15 Ιουλίου ήταν. πόσε εβδομάδε άδειε! Δηλαδή πώ καταφέρετε εκεί δίθεν του ιδιωτικού τομέα με συνήθειε Σοβιετία δεν μπορώ να καταλάβω. <Τιεσίες> Αλλά ξέρει τι είμαι βήκαν για σένα για το καλοκαίρι. Ε? Τι. Ότι δούλευε αμισθή τη στολάχιστη φάνου. Ήσουν στο μαξί μου, όλο το καλοκαίρι. Ναι, ναι, αμιστή όμω. Να τα πούμε κι αυτά. Αμιστή στην αμιστή. Εγώ δεδομένο. Αμιστή. Ακριβώ. Δηλαδή του παιδιού μου το αμιστή είναι δύο φορέ αμιστή μου. Ακριβώ εννοείται καμία καβάντζα, τίποτα, τίποτα, έτσι περνάω. Για το καλό τη πατρίδα. Γιατί μπορώ, το... λοιπόν, αντε καλή σε ζώα παιδιά, άντε μου. Έσκομαι να προλάβουμε και ένα μνημόνιο πριν τελειώσει το 17. Ε, και εκλογέ και Όλα μαζί, θα δούμε. Όλα μαζί, Έλα, γεια <μφελίγι> Ναι Με ποιο μιλάω Με μένα. Με αποστολείς Ναι, ναι Γεια σου ρε φίλε μεγάλε Γεια σου βρε φίλε Άκου Να τις <σταξι mestre> χρήμα <σταξι> Να κρίμα Στα δακριά της Έπεσα θύμα Έκανε τάχα Πως μ αγαπάει Τώρα πονά. Ja Όλο διασκευέ με την NES σε ζώνη. Για πε. Την εκπομπή πληρώνετε καλά. Εμεί? Ναι, τον υπάλληλο που θα πάρετε. Α, που είχαμε βγάλει την αγγελία, λε. Ναι, ναι. Είναι για εθελοντική εργασία. Όλοι μαζί μπορείτε. Α, δεν γίνεται, όχι, όχι. Γιατί δεν γίνεται, δεν γίνεται. Εδώ <δω>, αλλά και άλλα ναι. γίνεται με το όλοι μαζί. Να έρθει ο Σαφόπουλο, αν Ο Σαφόπουλο τσάμπα δεν νομίζω. Εντάξει, φιλανθρωπία, φιλανθρωπία είπαμε, αλλά ξέρει τώρα είναι αυτά. Ο... Η φιλανθρωπία είναι ο καλύτερο εργοδότη μα πάντα. Πολλά ήταν τα ψέματα που είπαμε σε εδόν. Ας πούμε και μια αλήθεια κι ας στο γυαλό Ο κόσμος είναι ζωρικός κι εμείς ασφενικοί Και ό,τι μπούμε το παίρνει η βουή σημαία Απονάειλον υψώνουμε σημαία Λαστοκοί Ναι γεια σας! Γεια σας! Με ποιο μιλάω? Με μένα! Α, ωραία! Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω με σένα! Ωραία, είστε τυχεροί, γι' αυτό! Το έλεγα, αλλά τέλο πάντων. Αλλά εγώ ξέρω. Πώ το ξέρει. Ξέρω γιατί μιλάτε με εμένα, αυτό είναι τύχη. Α, ναι, αυτό είναι τύχη. Ε, αυτό λέω. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Τι θέλετε. Θέλω να πω, ενώ μου αρέσουν πάρα πολύ τα σχόλια, το περίπτωμα σπίτι είναι δίπλα. Θύμιο. Του θύμιο, τα σχόλια μου αρέσουν, ε, αλλά διαφωνώ σε μερικά σημεία μαζί του. Και δεν μπορεί να συμφωνούμε και σε όλα. Όχι. <laughs> Αυτά είναι η χαρά τη ζωή. Σίγουρα δεν μπορεί να συμφωνούμε. Σχόλια. Από ότι διαφωνεί. Υπάρχουμε από τη συμφωνία Τι θα ήμασταν Μπετόβεν Ναι Μάλιστα κρυάδα Εντάξει Αυτό που θέλω εγώ να πω και να το σκεφτεί αν θέλει Θα του το πω Ναι βεβαίως είναι ότι γιατί επιμένει ότι πρέπει ο κόσμο να ξεσηκωθεί και ε, έχει μια άποψη ότι δεν ξεσηχωθεί Θα σου από συνήθεια το λέμε Από συνήθεια Με Αλλιώς τι ότι πιστεύουμε ότι πρόκειται να γίνει Όχι Παιδί μου, αλλά Αυτό που πιστεύω εγώ είναι τελικά. Ότι όσο πιο καθισμένο τόσο πιο επαναστατικά. Σωστό. Του πα τα νεύρα. Εκεί Ο... λε πόσου. Εγώ αντέχω. Βάλε μνημόνια, εγώ θα αντέξω. Και του πα τα νεύρα έτσι. Σωστό. Έχει και αυτό μια επανάσταση. Δεν θα έλεγα εγώ αυτό. Τι θα έλεγα εγώ. θα έλεγα ότι τελικά αυτό που μετακινείται, ρε παιδί μου, που κινείται μάλλον, είναι η πρωτοβολία τη κοινωνία. Σε όλε τι επαναστάσει, αν το σκεφτούμε, είναι η πρωτοβολία που κινείται. Λίγο, θα του θύλιο... το πω, να το αναβάλω να τάσκ, να σκέφτεται κάτι, σωστό Δεν είναι ο κόσμος όλο που κοινείται τελικά Ναι, ε, μήπως mm. να αρχίσει λίγο να ξεκούν να κόλλο, τέλος πάντων Όχι Δεν Όχι, ναι, σωστό, τόσο πιο βαθιά, τόσο πιο καλά, mm. βαθιά στο λοιπόν, καναπέ θα Έχω μια επιθυμία αν γίνεται Τι επιθυμία Να μην τα ακουστώ στον αέρα Γιατί μου τα πεις τόση ώρα μιλάμε Ναι, ε, καλησπέρα, καλησπέρα. Ε, Να ρωτήσω κάτι παρακαλώ Άμε. Να βγω στο ραδιόφωνο, θέλω κάτι να ρωτήσω Χθες, στην λήξη της εκπομπής Είχατε βάλει ένα τραγούδι. Ποιο είναι αυτό το τραγούδιο, απλώς αυτό θα ήθελα να μάθω ε, Του Tim μπάρκλεϊ το φαντασμαγόρια Φορτού Πεθαίνω στο γέλιο κάθε φορά, δηλαδή δεν υπάρχει, πραγματικά. Μην πεθαίνεις παιδί μου. Ε, ε, στο γέλιο λέω, στο γέλιο. Στο γέλιο, στο γέλιο. <συσχε> στο, γέλιο <συσχε> στο γέλιο μόνο στο γέλιο, μόλι, τόσα μνημόνια <συσχε> και <συσχε> δεν πεθαίνει ο τσίπρα σου τραγούδα και με χαρά. <συσχε> γιατί δεν πεθαίνει γιατί. Γιατί δεν πεθαίνει γιατί. Γιατί δεν πεθαίνει γιατί. Γιατί δεν πεθαίνει γιατί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Είναι αχαιριά yeah, yeah. Γιατί δεν πεθαίνεις να βρω τη γαλήνη να πούμε στερνώ αχαιριά Στα μνήματα μέσα θρυνώντας με οθύνη σειρά να σου ανάβω κεριά Χωρίς διασύγιο θα βρω καταφύγιο στου πένθου στην απαντοχή Μια χείρα tenis ja, ty. ja ty Ευχαριστώ Καλή δύναμη Νιώθω ότι γεμίσα τις, τις καλείς Τις γεμίσαμε Τις Επειδή ήμασταν πάρει αυτό το φορτιστή που βάζουμε στα μηχανάκια Εμείς βέβαια δεν πήγαμε πουθενά ε, Πού να πάτε παιδί μου μνημόνιο Ούτε εμείς πήγαμε Α, δεν Συγγνώμη μάτυνα. Ούτε εμείς πήγαμε Και εμείς εδώ Να Ε ναι όλοι, Πού τη βγάλαμε όχι. Αθήνα Σούνιο λαγονή. <χω> Ενώ Αθήνα <χω> <χω> Αθήνα <χω> Έλα ρε σε λίγο δεν θα έχω σήμα ρε παιδί μου Την κρίσιμη στιγμή απάντησες Ήμουνα έτοιμος να κλείσω Ας κάνω λίγο τούτ, τούτ ε, Ακόμα, μπάς και σε γλυκόσο ε, Έχεις ετοιμάσει μαγιό, μοβ, ροζ, κόκκινο, πράσινο για την παραλία Όχι, είχα πάρει μαζί μόνο ένα ροζ φλαμίνγκο και ξέτσου <laughs> Χωρί μαγιο. Ταιριάζει καλύτερα με το δέρμα μου το Ρο Φλαμίνκο. Έχω πληροφορίε ότι εκεί που θα πα θα είναι και η λουκά. Έχει το νου σου, γιατί έτσι και πει σε καμία να σου βάλει λάδι, μπορεί να σε ανοίξει αυτή, ξέρει. ε. να άρθει από πίσω που δεν θα βλέπει και να σε πασαλείψει με λάδια. Πω, πω. Λοιπόν, εγώ πήρα για κάτι άλλο το οποίο είναι τραγελαφικό σχετικά με το φυσικό αέριο τη Κύπρου. Δηλαδή, και αυτό με παιδί μου συλλογίζομαι. Θα το βγάλουν οι γάλι, θα το πουλήσουν οι Γερμανοί, θα το εκδομήσουν οι Έλληνε, θα Ξάγουν ζημίε στου Ισραηλινού και θα το αγοράσουμε μετά για ελληνικό. Κάπω έτσι δηλαδή το έχω βάλει, δηλαδή είναι η σειρά των ελληνικών προϊόντων. Ή τώρα, συγγνώμη, αλλά χωρί μεσάζοντες δεν έχει και ενδιαφέρον, αι. Να το πάρει και... και το πούρο direct δεν έχει νόημα. Να έχει και ένα μεσάζοντα να έχει και νόημα ύπαξη ο Έλληνα. Και μετά θα το πληρώνει ο Έλληνα και θα είναι ελληνικό, φίλε. Θα είναι το καλύτερο φυσικό αέριο και θα το πληρώνει πιο ακριβά από ό,τι πληρώνει τώρα το ρωσικό. Όπως κάθε χρόνο τέτοια μέρα Τηλεφωνώ για να παίξουμε το παιχνιδάκι Ότι και καλά τώρα που μιλάμε είναι Σεπτέμβρη Καλά μωρί δεν τρέπες αφού είναι Σεπτέμβρη Καλώς ορίσατε λοιπόν Καλό σας βρήκαμε λοιπόν Πού ήσασταν καλεχαθήκαμε, Μου λείψατε μου λείψατε Άρα, αγαπου... Άρα, Δηλαδή Άρα, πραγματικά Αγαπουλίνια μου ακροτουλίνια μου θα ξεράσω τώρα Πόσο μου λείψατε Γκουλάκ. Γκουλάκ, θα γκουλάκισε να. Σφυρί και πέτρα. Διαπράξεις αδίκημα. Γκοινότητα, ναι, βέβαια. Ξετσούτσουνο, σαν το καλοκαίρι ξετσού. Αλλά σα λέω ότι η γυμνώτη είναι αδίκημα. Έβαζα κάτι ράσα. Κάτι ράσα, παπαδίστηκα. Ναι, αλλά σε βασιμότητα τώρα μέχρι και 40 βαθμού έξω. Λε την άλλη, μην βάλεις, ας με το έξωμο, μην πάει το μήνυμα. Θα, θα σκάσει. Λοιπόν, εγώ σα απαντώ αυτό ο ίδιο. Ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ είμαι όπως με βλέπετε Με δύο ράσα μαύρα Ένα μέσα για να παίξω Με κλεισμένα εδώ τα χέρια Με τα πάντα και είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ Έχει γίνει σοκολατένιος Έχω γίνει τζούσι Πάρα πολύ ωραία Ναι γιατί έχει πάει το Παϊδάκι σύννεφο <χαι> Να, κάνω. να σου πω, αυτό που τσίπρασε απαριθμού σε διάφορα προϊόντα, όπω η Αμήλα, Κρόκο ή η Κόρκο, πώ το πέφτει. Μου θύμισε τον Κούλι που έκανε ακριβώ το ίδιο στη Βουλή και τον είχατε κάνει μανάβε στην τηλεοπτική. Α, δεν σου θύμισε τον Κούλι από το παλιά. Δεν σου θύμισε τον Άδωνη με τα γυρίσκια. Α, δεν σου το το θύμισε τον Κούλι. Εντάξει. Θα το δούμε. Όταν ναι, με το ναι. καλό αρχίσουμε τηλεοπτική και άμα και πού, θα το ολογρίφους, Με ολογρύφου, με ολογρύφου. Είμαι ολογρύφου, ναι.